Life. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Πρώτη εκπροπρίτη τη χρονιά του 2024 και θα σελπίσουμε αυτό να είναι ένα χρόνο ο οποίο θα έχει μόνο θετικά πράγματα για να μοιραστού και για τον κόσμο νόκτρο και για τον καθένα προσωπικά έχουμε. Καλώ ήρθατε, είναι το πρώτο μας Σάββατο τη νέα χονιά, και όπω κάθε χρόνο θα το περάσουμε με τα τραγούδια και του δίσκου που ξεχωρίσαμε από την προηγούμενη χρονιά. Ό,τι κυκλοφόρησε το 2023 Μας άρεσε Μας έκανε εντύπωση και θέλω να τα ακούσουμε παρέα Κάποια από αυτά ακούστηκαν πολύ Κάποια άλλα Μπορεί και να τα ακούσετε απόψε πρώτη φορά Γιατί αρκετά από αυτά Αν αναζητήσετε τα, πόσα views έχουν στα, Στις πλατφόρμες Δυστυχώ για κάποια είναι πάρα πάρα πολύ λίγα Αλλά εδώ είμαστε για να φωτίζουμε Και αυτά που ακούγονται πολύ Και αυτά που όμως ίσως αξίζουν Μια καινούργια κρόαση Δεύτερη στην καινούργια χρονιά που έρχεται Καλώς ήρθετε ελπίζω να όλοι καλά, να περάσετε καλά Να ξεκουραστήκατε Να νιώθετε έτσι γεμάτη ενέργεια για τη νέα χρονιά Ό,τι και να γίνει Με καλή διάθεση, καλή παρέα Και καλά τραγούδια Θα το καταφέρουμε Να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια του 2023. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι ευχή για όλου μα, μια που είναι η πρώτη μα εκπομπή σήμερα του 2024. Εμεί είμαστε αποφασισμένοι και στην καινούρια χρονιά στα τραγούδια να λέμε ναι, όλοι μαζί παρέα είναι ψυχοθεραπευτικό ε, και όχι μόνο. Έτσι, μα κάνει να βλέπουμε τα πράγματα από την αισιόδοξη και τη θετική του πλευρά. Στα τραγούδια, ναι και το 2024. Να περιβόλιαν φύσαν τραγούδια Που μιλούν για αγάπες, πόθους και αγγελούδια Που ξυπνάνε μνήμες και μας ταξιδεύουν Στου καιρού το ψέμα, το όνειρο γυρεύουν Ένα περιβόλι η ζωή μα όλη ήλε μου φεγγάρι, γη και ουρανέ Ένα περιβόλι η καημή βραχιόλη Πάντα στα τραγούδια εμείς τα λέμε ναι. της χαράς τα δώρα γέμισε ελπίδες και ξαναπροχώρα δεν υπάρχει τέλος σ' αυτή την πορεία πάντα οι παρές γράφουν ιστορία Ένα περιβόλι, ίσω η μασόλη, μου φεγγάρι, βγει και ουρανέ. Ένα περιβόλι, γίγαν οι βρασόλι. πάντα στα τραγούδια. Εμείς τα λέμε. Ένα περιβόλι, ίσω η μασόλη, μου φεγγάρι, βγει και ουρανέ. Ένα περιβόλι Βγει καημή βραχιόλι Πάντα στα τραγούδια Εμείς θα ναι. Και πολύ καλά θα κάνουμε Και πολύ καλά θα κάνετε και εσείς να λέμε ναι στα τραγούδια Γιατί από εκεί αντλούμε Και παίρνουμε ενέργεια Και γενικότερα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα Καλύτερα, τον κόσμο καλύτερο Και να ταινίζουμε το μέλλον Έτσι με μια αισιοδοξία με τη μουσική. Πάμε να τα τραγούδια το 2023. Πάμε να ξεκινήσουμε με του δίσκους βέβαια, γιατί αρκετά από αυτά τα τραγούδια θα διαπιστώσετε ότι έρχονται από το παρελθόν ε, στο 2023. Θα ακούσουμε πράγματα που ηχογραφήθηκαν ξανά, ενώ είναι παλιότερα, και κάποια πρωτότυπα. Και να ξεκινήσουμε λίγο με ένα μουσικό θέμα, το οποίο είναι από την σειρά ΣΕΡΕΣ του Γιώργου Καπουτζίδη. Είναι παλιότερη η σειρά, αλλά. Προ το τέλο τη χρονιάς κυκλοφόρησε και το soundtrack τη τηλεοπτική αυτή σειρά, η οποία περιόριζε σε μία πλατφόρμα, το αντένα και σύντομα το για το 24 ανεβαίνει και στο Netflix, η συγκεκριμένη σειρά. Η μουσική λοιπόν δεν έχει κυκλοφορήσει, η κυκλοφόρησε. Θα ξεκινήσουμε με το βασικό θέμα και μέσα στην εκπομπή θα ακούμε διάφορα, γιατί κάποιου δίσκους θα του ακούσουμε σε διάφορα σημεία τη εκπομπή απόψε, ανάλογα με το μουσικό ύφο του κάθε πακέτου τραγουδιών που θα ακούμε. Επιστρέψουμε σε αυτό το δίσκο. Πάμε όμω ένα από τα πολύ σημαντικά μουσικά γεγονότητα τη χρονιά. Ήταν τα 50 χρόνια που γιόρτασε ο Βασίλη 1973 1973-2023 στο τραγούδι. Και οι συναυλίε που έκανε όλη την Ελλάδα. Εμεί τον πετύχαμε στην Κέρκυρα και εκεί είδαμε τη συναυλία. Έξω από τον χώρο τη συναυλία. Πολύ ωραία και δίσκη του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου. Υπάρχει ένα διπλό συντή με τι ζωντανέ ηχογραφήσει. Οι οποίε έγιναν από... κατά τη διάρκεια αυτών των συναυλίων. Είναι δηλαδή η χωραφή του 2023 και φυσικά δεχάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε αυτό το CD το οποίο παρεπιπτότος δεν έχει αναβει στι πλατφόρμες και άρα μπορεί να το αγοράσει και να ακούσει αυτές τις συγκεκριμένε εκτελέσεις των τραγουδιών από τις συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είχε εκτός από live είχε και studio κάποια τραγούδια από τους τελευταίους του δίσκους και κάποιοι από τους παλιότερους σε studio χωράφηση αλλά δεν είναι ευθυντικές, είναι ξανά χωραφημένα. Λεπτομέρειε που μπορεί να κάνουν τη διαφορά και ενδεχομένω αξίζει να έχει κάποιο και αυτού του δίσκους Αν βρεθεί σε επόμενε, ίσω, συναυλίε του Παπα-Κωνσταντίνου, εκεί απ' έξω. Οι άνθρωποι, που, οι άνθρωποι του που πουλάνε δίσκους θα βρείτε και κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε επανεκτελέσει των τραγουδίων που δεν υπάρχουν και αλλού στι πλατφόρμες Μια λεπτομέρεια που μπορεί να είναι και η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα, αλλά είναι μια πληροφορία που εμένα με εντυπωσίασε το 23. Ε, και θα μοιραστούμε μία-δύο στιγμές Ένα από το live, τον τρίτο παγκόσμιο, που ήταν και πρώτο, το πρώτο του τραγούδι, είναι αυτό με το οποίο σηματοδοτεί, α το πούμε, τα 50 χρόνια. Και θα ακούσουμε λίγο επίσης και το μαύρο γάτο, το γνωστό μας από τη Διέρεση, σε αυτή τις επανεκτελέσει που υπάρχουν Στις συλλογέ που ε, πολλούνται στου χώρου των συναυλιών. Γιατί νομίζω ότι όλοι κάπου με τον Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνο το, την προηγούμενη χρονιά σε αυτέ τι Γεια χαρά! Καλώς καλή Καλησπέρα! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάρνς Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάρντς. Ο Πέτρος, ο Γιούχαν και ο Φράντς δουλεύαν στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Γκράφ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκράφ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάρντς. ο Γιούχαν και ο Φραντς ανέμελη δούλευαν πάντα στα σκατάξ ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ ιδέα δεν είχαν για θράστ και για κράχ ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τράστ. Και πριν μάθουν τι πέ ο Μάρξ στατιώτες στο πήραν στον πόλεμο πάρ ο Γιώχαν και ο Φρόντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάνξ. Ο Μπράουν, ο Βίσσερ κι ο Κραντ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Βίσσερ κι ο Κραντ ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τράστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τράστ. Η φωνή μπορεί να είναι η ίδια αυτή που γνωρίζαμε. Όμω η ψυχή εξακολουθεί να είναι εδώ, δυνατή και το απέδειξε σε όλε αυτέ τι πολλέ συναυλίε ο Βασίλη Και να ακούσουμε και λίγο από την στούντιο ηχογράφηση. Όπω σα είπα του μαύρου γάτου, στο δίσκο αναφέρεται ότι είναι μια συλλογή τραγουδιών. Στην πραγματικότητα, έχουμε επαν ηχογράφηση. Των τραγουδιών, και μάλιστα μπορώ να σα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ εδώ. Και γι' αυτό ήθελα να τα ακούσουμε στην απόψη μα βραδιά, γιατί είναι χοραφήσει και δίσκοι που κυκλοφόρησαν τη χρονιά που μα πέρασε για γι αυτέ τι συναυλίε των 50 χρόνων του Βασίλη Και είναι λεπτομέρειε που ίσω κάποιο που δεν ακούει του δίσκου και δεν έχει α το πούμε τη συλλεκτική τρέλα να μην το παρατηρήσει. Αλλά ακούγοντά το, θα καταλάβετε ότι δεν είναι η αυθιδική είναι καινούρια. Ο Μαύρος Γάτος Να τον ακούσουμε λίγο γιατί έχουμε πολλά τραγούδια Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια Και ο χρόνος, οι δύο ώρες είναι πολύ λίγες Για να ακούσουμε αυτά τα που θέλω Και έχω μαζέψει για απόψε Ήταν ένας γάτος Μαύρος πονηρός Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κοινό παπιον φορούσε στην ουρά Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό κι αυτές άλλο δε θέλανε φορούσαν ειδικά καλλιωμένα γάτο παρά με κυλαρά Μα όπως είπα στην αρχή ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρδερότητα Άκρα χαμοιά στανιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με πασταρθα γατιά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώ φαίνεται, έτσι, Πολύ ενδιαφέρον αυτή η επανεκτέλεση. Το ακούσαμε έτσι λίγο. Να αξίζει, νομίζω, να αναζητήσετε όσοι σα ενδιαφέρει και Ιθιέ συλλέκτε, σε αυτές τι συναυλίε, σε αυτά τα CD που πολλούνται πολλέ φορέ, κρύβουν έτσι ωραία, μικρά, ενδιαφέροντα διαμάντια. Πάμε στι κυκλοφορίε επίση τη χρονιά Το 2023. Είπαμε, μαζεύουμε τραγούδια και στιγμές από τη χρονιά που μα πέρασε για το τραγούδι. Κυκλοφόρησε προ το τέλο τη χρονιά ένα πολύ ωραίο δίσκο ο Χρήστος Λεολτή μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Κάποια τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση, κάποια τραγούδια τα ξαναείπε ο Πασχαλίδη, ο οποίο. Νομίζω ότι ήταν και μια από τι πολύ καλέ του χρονιές αυτή που μα πέρασε. Είχε πολύ ωραίε συμμετοχέ, ήταν πάρα πολύ έβγαλε ωραίε δίσου, ωραία τραγούδια, ε, έκανε πολύ ωραίε εμφανέ ζωντανέ. Νομίζω ότι διανύει μια πάρα πολύ ωραία και δημιουργική περίοδο. Θα μπορούσε να είναι και ο καλλιτέχνη τη χρονιά, με τι πολύ ωραίε και διαφορετικέ εμφανίσεις που έκανε στο τραγούδι τη χρονιά που μα πέρασε. Σε αυτό το δίσκο το ολοκληρωμένο που έκανε με το τον χωρί το λεοντή και τα τραγούδια του. Ε, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι λίγο πριν το δίσκο, λίγο καιρό πριν, και μετά ολόκληρο στο δίσκο. Είναι θαυμάσιο. Είτε έχουμε επανεκτελέσει, είτε έχουμε κάποιο τραγούδι που τα ακούμε με τη φωνή του. Θα ακούσουμε τώρα το Μια φορά και έναν καιρό ένα από τα τραγούδια τη Μεταπολίτευση, ένα από τα τραγούδια που μάθαμε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, καινούργιο, φρέσκο και ξανά στην εποχή μα. Μια φορά και έναν καιρό. Και πάντα επίκαιρο κι αυτό. Είναι ένα τραγούδι που επίση μα έρχεται από το παρελθόν. Μετράει και αυτό 50 χρόνια ζωής, ξαναέρχεται φρέσκο το 2023 και δεν έχει χάσει τίποτα από όλα αυτά τα πολύ ωραία και σπουδαία που έλεγε. Μια φορά και ένα καιρό Στον του το, το μικρό Ζουσαν κάτι φουκαράδες Οι ραγιάδες Κοτσαμπάσιδες Πασάδες Και ξεβασμίδες ποτάδες Κυβερνούσαν τη χώρα Καλή ώρα Κοτσαμπάσιδες Πασάδες και ξεβασμίδες Πασάδες Κυβερνούσαν τη χώρα καληώρα Τι δεκάτιο ο τσιφλικάς, στο του κόψιμο πασάς Κι υπάγκορευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα γειασο Κότσα μπάσιδες πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα Κότσα μπάσιδες πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Τιτρεις από κοινού, πίναν το αίμα του λαού Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες Κοτζαμπάσιδες πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλη ώρα Κοτζαμπάσιδες πασάδες και ζεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα, καλη ώρα Μια φορά και έναν καιρό από το χθε στο σήμερα, Μίλτο Πασχαλίδης και Χρήτο Λεωτή, ένα υπέροχο δίσκο που κυκλοφόρησε. Και τώρα ένα πολύ καλό που έχουν κάνει οι πλατφόρμε είναι ότι ξαναζοντάνεψε η δικογραφία, νομίζω, και έτσι έχουμε ξανά πάρα πολύ ωραίου δίσκου και κυκλοφορίε που παλιότερα που έπρεπε να βγει ένα δίσκο και μια πολύ πιο ακριβή παραγωγή, χρειαζόταν ήταν πολύ πιο δύσκολο. Τώρα χάρη στι πλατφόρμε έχουμε πολύ πιο πολλέ περισσότερε κυκλοφορίε το 2023. Η Χάρη Αλεξίου. Παρότι σταμάτησε να τραγουδάει, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Reworks. Και μάλιστα πριν λίγε μέρε και και ο, ο Γιώργο Νταλάρα ακολούθησε αυτή τη σειρά δίσκων από τη μήνωση MI με τα Reworks. Έχουμε κάποιε ηχογραφίσει καινούριε και κάποιε νέε επεξεργασίε, α το πούμε, από νεότερου μουσικού πάνω στι παλιέ ηχογραφίσει των καλλιτεχνών. Το συγκεκριμένο άλμπουμ με τα 10 τραγούδια τη Χάρη Αλεξίου του Reworks ακούστηκε πολύ, άρεσε πολύ και κυρίως αυτό που ακούστηκε περισσότερα τη χρονιά που μας πέρασε είναι και ένα ντουέτο που έκρυβε με τον γνωστό ράπερ Λέξ στο τραγούδι «Φύγε». Ε, αυτό θα ακούσουμε και εμεί παρά απόψε. Αφού φάσεις και καινούριες προφάσεις και θα ξανά. Εξ ο παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου Βλέπω ένα νέο φυμό Η καρδιά σου παγώνει Και γίνεται ο νέος ευθρός δε τα μάτια του πρώτου χώνα Προς θα βρεις Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις Μόνο τι έχει Και κοιτάς τις πληγές σου Λες και είσαι το θύμα της γης Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει Αγκάθη, μες στο μαραμένο άστη Τον ποτίζανε με λάθη Λίτες και δημοσιογράφοι Ο κύκλος μου είναι κάφροι Ταλαιπωρημένα άνθη Που ζουνε μες στο ανθοπολίου Το πιο σκόνησμένο ράφι Όλοι τους ζουνε απ' τις γωνίες Τρογγυλώνει το μηδέν Τους αηδιάσανε οι μέν Τους ξενερώσαν Καμαρώνουν τι πλατίνε, τα σολτάουν, τα τοπτέν. Στέλνουν στη μάνα του να ακούσει, ποια μου λέει το refresh. Δεν μα βλέπουν σαν απειλή, λένε, Α σε ένα χαρί το παιδί. Γιατί σου δεν έχουν ο ένα τον άλλον, σε τα καμπάλουνε, θα είναι φτωχοί. Λέω, Ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει, έτσι μπορεί. Να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Οουντί. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χωρό. Η νέα σμίρι είναι ιστορία μα, δεν την έγραψα εγώ. σω καλύτερα να έφευγα, μα, Δεν μπορώ μακριά μου, Εγώ τα βράδια μου ξη μέρο, αυτό ήταν χαρά yeah. Πάλι σου φύγε Αυτό είναι ο έκπρος σου τώρα Φύγε μακριά του φύγε Πως αντέχεις τις φλέβες σου ενα Τι να κρατάς Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει πού να πας Βράς τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει Πόσοι έχουν ακόμη το όνειρό να τους κρατά ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουριάξεις κι εσύ τα κρύα νερά την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα Φύγε αυτό το παλιό εαυτός σου φύγε Αυτός είμαι ο σου τώρα Το σου φύγει. Αυτό συνούσε τώρα. Φύγε μακριά το φύ. Να μην φύγει και το 2024. Φύγει από τον παλιό αυτό που λέει το τραγουδίου. Παρα πολύ ωραία λόγια. Και κάπω έτσι χάρη σε λεξού ενώ άφησε το τραγούδι και ξανά επέστρεψε με ένα τρόπο μέσα από αυτά τα reworks και νομίζω ότι ξεκίνησε μία σειρά δίσκων που θα έχουμε να ακούσουμε πολλά τέτοια ε, μέσα στη χρονιά που έρχεται. Είμαστε στα ελληνικά τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν το 2023 απόψε, όπως κάνουμε κάθε αρχή της χρονιάς. Και νομίζω επίσης ένα από τα άλμπου που αξίζει να αναφερθούν και να ακούσουμε είναι του Κωστή Μαραβέγια. Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2023 κυκλοφόρησε το άλμπου Πόρτο το οποίο μάλιστα... Ο τίτλο του ήταν, είναι παραμένο από ένα παλιό ιταλικό τραγούδι τη δεκαετία του 60. Έκπληξη δεν ξέρω πώ επέλεξε αυτό το τραγούδι και να το δώσει τον τίτλο στο άλλμπουμ του, το οποίο έχει και πολύ ωραίους στίχους και ωραία μουσική. Νομίζω ότι εξελίσσεται ωραία και ο Κωστή Μαραβέγγια μέσα από αυτό το άλλμπουμ. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου άρεσε από την πρώτη φορά που το άκουσα και το έχω ακούσει αρκετέ φορέ από τότε και νομίζω θα συνεχίσω και το 24. Το τραγούδι λέγεται Ο Άμιλετ και εγώ και έχει γράψει ο ίδιο και τη μουσική και του τείχου. Σ' ακούω αρχίσαι, εδώ και χρόνια στην πόρτα στεκόμε. Μ' ακόμα. Σ' ακούω αρχίσαι, κι όλο δε φτάνει, πάλι που χάνεσαι και δεν προφτάνει. Και περιμένω σαν μια πρεμιέρα, χωρί κοινό, σε ένα αδειό Μεσ' το κενό, μεσ' το κενό Αμ' λέτε εγώ, αμ' λέτε εδώ και χρόνια Σαν θες μου φαίνεται Ζητάει το σώμα Σ' ακούω έρχεσαι Και να χορεύεις Και τα πόλια, Να σ' αγυνεύεις. Και περιμένω Σαν μια πρεμιέρα Χωρίς κοινό Σ' ένα δυο θέατρο με στο κενό Más το Αν θέλετε, αν είναι Σάββατο Απόγευμα και το ημερολόγιο γράφει 13 Ιανουαρίου και θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα μέσα από το live 24, να μα ακούτε από εκεί, στο site του σταθμού μα, στο Cocktail Web Radio επίση στη σελίδα μα Πέσει τον Τραγουδιστάν στο Facebook, στο Messenger. Ε, υπάρχει υπάρχει επίση το δωμάτιο επικοινωνία αν θέλετε να έρθετε κοντά μα εδώ ε, μπαίνοντα στην αρχική σελίδα. Έρχεστε και στο chat room και μπορούμε να πούμε καλησπέρα να μα πείτε τη γνώμη σα για τα τραγούδια τη χρονιά αυτό που έχουμε επιλέξει εμείς ή κάποια άλλα που ενδεχομένως εσείς επιλέξατε από αυτά που ακούσατε την προηγούμενη χρονιά και πιστεύετε ότι ξεχώρισαν και έχει νόημα να τα πάρουμε παρέα μας μαζί μας και στη χρονιά που ανοίχθηκε μπροστά μας Πάμε στο τραγούδι που έδωσε τίτλο όπως είπαμε στο δίσκο που σας είπα ότι είναι το Πορτοφίνο Ακούστε λίγο το παλιό το αυθεντικό είναι ένα τραγούδι του Τζόνι Ντορέλι ένα πολύ διάσημο σταλός Μουσικό και το τραγούδι του I find my love in Portofino το οποίο ο Μαραβέγγι αυτό έκανε σαν καινούριο φέτο στην αλήθεια και του έδωσε μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή του τραγουδιού. Να ακούσουμε λίγο το παλιό έτσι που για μουσική μιλάμε. I found my love in Portofino <Τερκένε η σώδη τρέδοντα> Lo strano gioco del destino, a Portofino, ma preso και εδώ η εκδοχή και το τραγούδι που έδειξε τον τίτλο στο album. Να ακούσουμε και αυτό λίγο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σόνι, Lo strano gioco del destino A Portofino Mi ha preso il cuore Nel dolce incanto del mattino Il mare ti ha portato a me socchiudo gli occhi a me vicino A Portofino Rivedo te Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare, hai fama my love in porto fino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino I found my love Πάμε τώρα στο άλμπωμ που κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο της χρονιάς που κυκλοφόρησε Είχε υπέροχα τραγούδια Δεν κυκλοφόρησε σε δίσκο Είπαμε είμαστε και στην εποχή του streaming και, τον, ε, και μουσική μας από πλατφόρμες Και αυτό δίνει μια διέξοδο ας το πούμε κάποιε φορές έχει, έχει τα πολύ καλά του Και έτσι με παραγωγή του Σοκράτη Μάλμα κυκλοφόρησε από το Μάρτιο Και κατά περίοδους σχεδόν εβδομάδα ανέβαινε και ένα τραγούδι στο YouTube και στις πλατφόρμες μέχρι να ολοκληρωθεί και να σχηματιστεί ένας δίσκος το άλμπουμ με παρτενέρ της Ελλάδα, η μουσική είναι του Γιώργου Μήχα ένας συνθέτης κυρίως αλλά και τραγουδιστής ο οποίος έκανε διάφορα πράγματα από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα έπρεπε όμως να έρθει αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος με την παραγωγή του Σοκράτη Μάλαμπα για να ακούσουμε πραγματικά 12 θαυμάσια τραγούδια. Με όπου ερμπνεύει ο ίδιο, ο Γύριος Μίχας ο Σοκράτης Μάλαμας ο Πέτρος Μάλαμας και η Ιουλία Καραπατάκη Θα ακούσουμε αρκετά από αυτό το δίσκο σήμερα γιατί τον άκουσα πάρα πολύ όλη τη χρονιά και αν σα ξέφυγε γιατί ο Σοκράτης Μάλαμας έπεζε κυρίως αυτό που θα ακούσουμε στις συναυλίες του κάποιες φορές αλλά τα περισσότερα τραγούδια εγώ τουλάχιστον δεν τα άκουσα πάρα πολύ και θεωρώ δικημένο το αυτή ενό που του αρέσει η μουσική αυτή και να μην άκουσε τα τραγούδια αυτού του συγκεκριμένου μου δίσκου. Ελπίζω κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή και σε CD σε βινίλιο. Αξίζει να υπάρχει και να το έχει ο στη δισκοθήκη του. Το καλύτερο άλμπο τη χρονιά. Κατά τη γνώμη μα, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι τώρα και θα ακούσουμε κι άλλα στη διάρκεια τη βραδιά. Εδώ έχουμε Σοκράτη Μάλαμα και Τζόρκια από του Μπλε μαζί με το ομόνιμο τραγούδι. Με Παρτενέρ. Ξύπνησε άσχημα σε μια ερημιά. τι κάνανε οι αγάπε σου πατώντα τι μύθε. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Χιμέρε σου αλλάξανε και γίνανε νύχτε. έφυγες γρήγορα, μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στη μένη. Γύρισε πίσω να κρυφτείς στα παλιά. Μα η μηχανή σου. Ήταν πια χαλασμένη Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός Και απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός Που εδώ και χρόνια πια Κανεί δεν τον θέλει Ξανακουρδίστηκες από την αρχή Ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα Θα δείξες τζούρα κάνοντας με ευχή Και πέσες πάλι στις καρδιά σου το κόμμα Ρα Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδάριά δε χωρούσε Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε, καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σοκεανούς Από μελάνι θλιμμένο, με στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει Το κραουγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψει μονόφυλλα Ιδέες φινάκια, πέντε εξηλέξεις σε μια κόλλα χαρτί Για να κατέβουν καλά τα φαρμάκια Σε να νουρίζει μια σβισμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα Λίγη βοήθεια από την τύχη ζητάς μα ιεροκήρυγες μουρού και προφήτες κάναν κουμπάντο από πριν τη θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες νιώθεις αρχάγγελος με εξωτικό Κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει. Πακιδευμένος σε έναν κόσμο τρελό Όποιος αγάπησε ο διάλογος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από βαγκόνγκ Στον αδερφό του ΤΕΟ Είχε στείλει σε να πει καπέζει ένα δίσκος των κοντ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μύλοι. Από κει μιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει πως τα σου η θάλασσα αργά σε ένα τανγώ με παρτενερ της Σελήνη <Τι' αφού> Από κει μιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει μπροστά στη θάλασσα, λυγνίζεται αργά σε έναν ταγκό. Με παντερνετ ή σε λύνη, ταραραρά ταραρα. Ταραραρατή. Και κάπω έτσι συνεργάστηκε η και καπω ετσι συνεργαστηκε η τζορτζια με τον Αστροκρατη Μάλαμα. Σε ένα τραγούδι και ήταν και θαυμάσιο εξαιρετικό. Θα επιστρέψουμε στο δίσκο αυτόν, γιατί είπαμε ότι κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερο δίσκο που ακούσαμε τη χρονιά που μα πέρασε. Τον ακούσαμε πάρα πολύ και θέλουμε να μοιραστούμε για κάποια αρκετά τραγούδια από το άλμπομ. Πάμε στον Πάνο Βλάχο. Πάνος Βλάχο, το οποίο και τραγουδιστή έχει ήδη μετράει τρει δίσκου. Αυτό νομίζω είναι ο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθο. Και από το 2015 να κυκλοφορεί και και μουσική με δικού του και μουσική και έτσι κυκλοφόρησε το άλμπουμ χωρίς παρεξήγηση το καλοκαίρι και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από... μου αρέσει το δίσκο που ξεκινάει με μια σειρά τραγουδιών που το ένα παρουσιάζει το επόμενο και στην ουσία είναι ένας τρόπος να μπορέσει να βγάλει από το μυαλό του το πάθος για μια γυναίκα τελικά δεν τα καταφέρνει και κάθε φορά δοκιμάζει ένα διαφορετικό τρόπο δοκιμάζει αναβολικά Δοκιμάζει αντικαταθλιπτικά και θα με στακούσουμε. απόψε. Δοκιμάζει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό θρησκευτικά. Έχει ένα ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίζει. Και είπα να τα ακούσουμε απόψε. Είπα για να σε μονάσω λίγο το χαρακτήρι. σε μοναστήρι οι παπάδες με λιβάνια και λαμπάδε. Και για να σε ξεπεράσω μου το φόρεσαν το ράσο Μα στην πρώτη λειτουργία κάνουν όλη απεργία Αρχινήσαν τη μιλόγκα, διαλογισμό και γιόγκα Επετάξανε τα ράσα, αρχινήσανε τη μάσα Τι όλοι στη δαντέλα και μου λένε γδί που φωνάζει ο δεσπότης Όποιος δεν έχει την προδότης Με δυο λόγια θεϊκά Θα τη βλέπεις φιλικά Ή κι αν έχω γίνει διάκος Είμαι ακόμα ένα ράκος Τσαμπάτα θρησκευτικά Δε σε βλέπω φιλικά να χάσω, λέω να το δοκιμάσω κι άρχισα τα κολλητήρια με τα λήψης και ψαλτήρια Μοναχός είμαι πιο μόνος άρχισε καινούριος πόνος τζαμπατός η αγιαστούρα δεν μου φεύγει η καψούρα Μου φωνάζει ο Δεσπότης όποιος δεν έχει την προδότης, με το λόγια θεϊκά θα τη βλέπει, φιλικά κι κι αν έχω γίνει διάχος, είμαι ακόμα ένα ράκος Κι αν παρ' δεν σε βλέπω φίλια Μου φωνάζει ο δεσκότης ο οποίος δεν έχει Με δύο λόγια θεϊκά θα τη βλέπεις φιλικά Κι κι αν έχω γίνει διάχος, είμαι ακόμα ένα ράκος Κι αν παρακάθιστικά δεν σε βλέπω φιλιά Το μήνυμα στο τέλος τραγουδιού Μόνη λύση τελικά να δω εμένα φιλικά Γιατί όλα εκεί κρύβονται Μέσα μας, στο μυαλό μας δηλαδή Είναι αυτό που αυτονομείται πολλές φορές και φεύγει μόνο του ή είναι αυτό που μας, και μας οδηγεί Σε δρόμους Όπου δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε τον Μάρτιο του 2023 κυκλοφόρησε ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό με πάρα πολλού νεότερου τραγουδοποιού και την κόρη του να συμμετέχει, με τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Δεν θα σταματήσει ποτέ η μουσική και τα τραγούδια του να μα ακολουθούν. Και έτσι λοιπόν έχουμε τον Σπύρο Γραμμένο, την Ειλιονέωνα Ζουγανέλη, τον Γιάννη Κότσιρα, του Κατζοντήλο, τον Μανώλη Φάμελο που έκανε και συναυλίε με τα τραγούδια του μέσα στη χρονιά. Τον Μάρκο Κούμπαρη, τον Δόρ Δημοστέλλο, πάρα πολλού τραγουδιστέ. Σε ένα δίσκο που είχε τίτλο Ευχαριστώ, Λουκιανέ. Και ακούγαμε φυσικά τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι, όπου ο καθένα το προσεγγίζει, κάθε μουσικό με το δικό του τρόπο σε αυτό το δίσκο. Είπα να ακούσουμε ένα που είναι σχεδόν όλοι μαζί, λέγεται Η Χοροδία των Μαύρων Σκυλιών, και είναι το Party. Σάββατο βράδυ είναι κιόλας απόψε, νομίζω είναι από τα πολύ αγαπημένα του Λουκιανού. Πάρα πολλού φίλου αναφέρει μέσα στο τραγούδι, και είναι όλοι μαζί, αυτή είναι η νεότερη γενιά τραγουδοποιών, σε αυτό το θαυμάσιο αγαπημένο τραγούδι. Λέω απόψε να κάνω ένα πάρτι. Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, σαν από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά, παιδιά. Να έρθει ο να έρθει ο Μάρκο, Να έρθουν οι μπίτλε, να έρθει ο Σάρλο. Πιο καντίνσκι, ναρθεί κι ομπόρχε, ναρθεί ο, να ο συνάντρα, και να με κι εγώ. Ιω, χω, χω, σε ένα μπαθή μου ντρούμι. Ιω, χω, χω, χω, μέρα μου καλή ρούμι. Να αρθειώ σε κούβια, να αρθειώ ναρθεί και ο Τίζνει, ναρθεί και ο Μπρέλ, ναρθεί ο Πρίζλεϊ, ναρθεί και ο Μπόγκα, ναρθεί και ο Βάιλ και ναρθεί ο Μπρέχτ, ναρθεί ο Σαβόμπουλος, ναρθεί και ο Λέστερ, ναρθεί ο Τζέρμι, ναρθεί ο Τριφό, ναρθεί ο Ζινκιέλι, ναρθεί ο Σκοτόπλιν και ξαφνικά να πουκάριο Ζωρό Πχιό, ho ho, yo βαθύ ho, Πχιό, χωχώ, χωχώ, φε να μου πιάνει ho Να ο Μακλάριν, να ο Σάτσμο, να έρθει ο Κούτμαν, να ο Σεφέρι, να έρθει ο Ρότα, Να ο Μικέλη, να έρθει ο Να ο Τίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκο, Να ο Κέρσουιν, να κι ο Μπράκ. Να κι ο με τον Κοστέλο. Να και να έρθει ο Παχ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σήμερα στην την άλλη μέρα όταν το σύνθημα δώσω εγώ. εγώ. Όχι, εγώ, εγώ. Σε ένα έρωστατο θα βούμε όλοι να συνεχίσουμε στο μπουλάνο. Αυτή η μουσική και τραγουδιών του Λουκιανού Κιλαϊδόνι από το οποίο δεν θέλουμε να βγούμε καθόλου ποτέ, εκεί με τον μπουκάλι το ρούμι στα χέρια <χαι> και με του πολύ καλού φίλου. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία μουσική. Ευτυχώ έχουμε ιστορία και όποτε θέλουμε, ξαναεπιστρέφουμε πάλι πίσω και έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε ευκαιρίε και αφορμέ για επανεκτελέσει. Είτε μέσα από ένα δύσκολο αφιερωμένο στο Λουκιανού Κυλαϊδώνη, όπω μόλι ακούσαμε με πολλούς καλλιτέχνες είτε αυτά τα rewards που έχουμε τώρα με την Αλεξίου και με τον Ταλάρα είναι μια αφορμή να σκύψουμε σε ένα υλικό που υπάρχει και μας περιμένει εκεί ακούμε τα ελληνικά άλμπουμ και τραγούδια που κυκλοφόρησαν τη χρονιά που μας πέρασε και μας έκαναν εντύπωση μας άρεσαν, τα ακούσαμε εμείς παρέα πολύ και είπαμε να τα ακούσουμε και απόψε εδώ να τα μαζέψουμε όλα σε ένα δίωρο ο σταμάτη Κραουνάκης κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ ε, με τίτλο Λαϊκά τραγούδια, Ο Τίγρης» Έγραψε ω και μουσική και τραγούδησε τα περισσότερα τραγούδια ο Χρήστος Γεροντίδη, που είναι από την ομάδα Σπύρα Σπύρα, είναι μαζί του εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Δήμη Τρα Γαλάνη επίση συμμετείχε στο album και είπε τρία τραγούδια. Ο Καραουνάκη τον συνοδεύει έτσι κι αλλιώ και τραγουδάει παρέα του. Θέλω να ακούσουμε δύο τραγούδια από το δίσκο. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο. Είναι το Χιλιάδε Λάθη. Είναι ένα κλασικό, α το πούμε. Κραονακικό τραγούδι από <laughs> αυτά που έχουμε ακούσει όλα τα χρόνια, που τον ακούμε τη μουσική του από τη δεκαετία του 80 και μετά, και μα αρέσει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώ. Χιλιάδε λάθη λέγεται το τραγούδι, και κάνοντα, είπαμε και μια εκπομπή που αφορά το 23, είναι μια ευκαιρία να τα μαζέψουμε λίγο, να δούμε τι κάναμε λάθο, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη χρονιά αυτή που έρχεται μπροστά μα. Είναι και ένα τραγούδι που είναι, που είναι αφορμή να αρχίσουμε λίγο να βάζουμε τι σκέψει μα. Σάββα το απόγευμα θα μου πείτε το, Κάνουμε αυτό. <laughs> Οποτέφθη <έρθεις> στο καθένα, <laughs> χιλιάδε λάθη. Για πε, Λάθο λοιπόν, Λάθο πολύ. Oh. Και μέχρι βάθο λάθο μιλάμε. Σμπρόχνω εγώ, σμπρόχνει εσύ. Σμπροχνόμαστε όλοι μου και μάλλον το διαλάμε. Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος Με το στέμα σου το glitter πάθο μου. Όλα, όλα λάθος, όλη λάθος, λάθος, όλα μέχρι βάθος λάθος. Άστα βράστα, άστα βράστα, και Τζάπα, γίνα γίνα, με με αναστά. Κέρασε με κάμια παστά Λ, Πο, πο, λάθη, λάθη, Πο, πο, πο τρελάθη, τρελάθη ναι. με ναι. στο καλάθη Κι σου πατήσω like Το φοσφορίζε το like Πάμε να μου το ψωνίσεις, να, δίσεις, να, να με δύσεις, <στονίσεις> να με δύσεις Να με πα, να με γλεντήσεις Φουμπού και ίνστα και τικ το παίζεις πρώτη μούρη Οι άλλοι τρώνε το σανό και εσύ το καναβούρι κλαίω Λάθος παντού, λάθος πολύ, θα σε μπλοκάρω λέμε μπλοκάρω το social media παπιλή και φύγα απ' την προφίλα μου και σπάσε πριν σαλτάρω Θα στο ρίξω το προφίλ σου πάθος μου και το ανέμελω, το στυλ σου λάθος μου Θα βρεις όσο να, να στο ρίξει κι άντε να σε δω καημέτζα σου τη βελέτζα Α, ποιος θα βρεις στα πληρώνει Πω τι λάθη, Πο -πο χιλιάδες, χιλιάδες λάθη Πω πω, πω, μου λάθη στο καλάθι Όλα λάθος, ρε Το σωστό έχει πεθάνει Πάμε πια να μου ψωνίσεις να με τίσεις, να με τύσεις Να με πας Να με γλεντήσεις Αυτά με τα λάθη και πάμε στον Φίλιππο Πλιάτσικα ο οποίος κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά το δίσκο αφιερωμένο με τραγούδια και συμμετοχέ από αρκετού καλλιτέχνε, δηλαδή έχουμε συμμετοχή από τη Μελίνα Κανά, τον Αντώνη Ρέμο, τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και υπάρχει και ένα τραγούδι, το οποίο είναι διασκευή. Συμμετέχει ο Βαγγέλη Γερμανό, και γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συμμετοχή. Ο Βαγγέλη Γερμανό μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, η χοροδία Ο Δίου Πηξίδα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει όλοι, το Snowy White, το Bird of Paradise. Σε μια πολύ ωραία ελληνική εκδοχή που έχει τίτλο Η ζωή κυλάει και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Και οι δύο του ίσω θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να του δούμε κάποια στιγμή σε ένα ωραίο ζωντανό πρόγραμμα. Το Βαγγέλ Γερμανό και το Φίλιππο Πλιάτσικα. Η ζωή κυλάει. Η μελωδία μου με λε αμέσω. κάτι μου θυμίζει αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο νομίζω. Ήταν από τα πολύ ωραία που άκουσα τη χρονιά που μα πέρασε και νομίζω ότι άξιζε να τον μοιραστούμε. Κλείνει και η πρώτη ώρα σιγά σιγά αυτό έχουμε άλλη μια ώρα με τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 2023 η ζωή κυλάει έτσι και έτσι παράμε από χρονιά σε χρονιά και να είμαστε καλά και ποιος ακολουθεί ποιος σε κυνηγάει. Θέλει να σε βρει κανεί Κι ζωή κιλά, η καρδιά σου δεν ξεχνάει, η καρδιά όμω δεν ξεχνά. Όσο η ζωή κυλά μακριά Στον άνοιχτο ουρανό και εγώ ψάχνω φτερά Για να έρθω Ευρώ. Κι αν η ζωή κυλάει Η καρδιά σου δεν ξεχνάει Η καρδιά όμως δεν ξεχνάει Όσο η ζωή κυλάει, Για κι αν η ζωή κυλάει, η καρδιά σου δεν ξεχνάει, η καρδιά σου δεν ξεχνάει, η καρδιά μου δεν, ξεχνά. δεν, ξεχνά. δεν ξεχνάει, η καρδιά η ζωή κυλάει, όσο η ζωή κυλάει. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι από αυτό το δίσκο του Φίλιππου Πιάτσικα το οποίο μας θυμίζει τις πολύ καλές εποχές των Pixlax. Έχει τίτλο «Σα να μίκρυνε ο κόσμος». Ξανά δω. Oh, oh. Τώρα που μήκρινε ο χάρτης, τώρα που περάσεις η σιωπή, και μου είπε πω δεν θα ξανάρθει. Σαν καμένη γη που πλέον δε μετράει, σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά. Που είναι ο κόσμο μα μικρό και δε χωράει. Σαν αμύκρινε ο κόσμο ξαφνικά. Σαν καμένη γη που πλέον δε μετράει. Και παστήκαμε από τόσα μυστικά Που είναι ο κόσμος μας μικρός και δεν χωράει Θα σε ξαναβρω σε αυτό το μέρος που ρυλιάζει Σ' αυτό το μέρος που χτυπά α, α. Και τίποτα δεν λογαριάζει Σαν να μην κρίνε ο κόσμος ξαφνικά Σαν καμένη γη που πλέον δεν μετράει Σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά Που είναι ο κόσμος μας μικρός Και δε χωράει Σαν ονίκρη ο κόσμος ξαφνικά Σαν καμένη γη που τώρα δεν μετραεί Σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά Που είναι ο κόσμος μας μικρός για να χωράει Αυτό ήταν ο Φιλμπο Πιλάστικα. Είστε στο κοκτέιλ Radio Είναι Σάββατο απόγευμα. Αν μα ακούτε ζωντανά, αν μα ακούτε ο γραφειμένο, είναι η στιγμή που έχετε επιλέξει εσεί. Ε, 6 με 8 τα απογεύματα του Σαββάτου. Εδώ μαζευόμαστε κάνουμε θεματικέ εκπομπέ με αληθινά θέλουμε να πιστεύουμε τραγούδια. Απόψε, ελληνικά τραγούδια τη χρονιά που μα πέρασε. Από δίσκου και τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμε. Και μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κυκλοφορία ήταν αυτή με τα τραγούδια της Νάνας Μούσχορη την πρώτη πρώτη πρώιμη περίοδο της, από τη δεκαετία του 50 και στι αρχές της δεκαετίας του 60 πριν κάνει αυτή την τεράστια που έκανε διεθνή καριέρα που όλοι ξέρουμε έχει μαζί της την ορχήστρα λεαφράς μουσικής του Αιρ, και οι χειογραφίες αυτές υπήρχαν στο σιρτάρι της ΕΡΤ στο Εθνικό Ιδρύματο της και κάπως έτσι ε, κυκλοφόρησαν και έγιναν δίσκο, διπλό δίσκο και CD με τραγούδια του Μίμη Πλέσα, του ΕΤΥΚ, e με ελληνικού τείχου του Κώστα Γιονίδη, του Πιθαγόρα, του Κώστα Κοφινιώτη, πάρα πολύ ωραίο δίσκο και πάρα πολύ ωραία εορχήστρα και η ατμόσφαιρα που σου μεταδίδει. Αν δεν έχετε ακούσει το δίσκο αυτόν, είναι από τι πολύ ενδιαφέρουσε και ωραίε κυκλοφορίε και είναι καλό που υπάρχουν όλα αυτά τα αρχεία και είναι καλό που κάποιοι ψάχνουν, τα βρίσκουν και μα τα δίνουν ξανά τώρα σε μουσική το 2023. Από αυτό τον δίσκο που κυκλοφόρησε τον Νεέμβρη να ακούσουμε ένα άσπρο σύννεφο το τραγούδι, έτσι περισσότερο για να δούμε μαζί την ατμόσφαιρα νιώσουμε και της ορχήστρας της που ήταν θαυμάσια και η φωνή βέβαια της, της... Νάνας Μούσχορη. Εδώ έχουμε στη μουσική στίχους του Γεράσιμου Λαβράνου. Ένα άσπρο σύννεφο. Κοίτα τον ουρανό, μες το δειρινό, Άστρο είναι φόγκο παντά φεύγει και δεν μεγαμπάς. Να μπορούσα να χαγειοκρέα, να σε φτάσω εσύ και την να μπορούσα να κανούν τέρας να σε Δαγαπά, να μπορούσα να διοτερά, να σε πισέσε και τι χαρά. Πολύ ωραία έκδοση, κάτι. Η ανεμόσχη. Και αλλάζουμε πάλι, ξαναεπιστρέφουμε στο Βασίλη Παπα Κωνσταντίνου. Από τα δισκάκια όπως είπαμε που αγοράσαμε έξω από το χώρους των συναυλιών του Ήταν και χαραγμένες στιγμές 2 Ένας δίσκος σε βινήλιο αυτό Το οποίο υπερήχε μέσα και ένα CD Το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς του 22 Και έτσι το ακούσαμε το 23 και συνόδευε όλες τις συναυλίες όπως είπαμε Του τραγουδιστή Έχουμε εδώ ένα δίσκο με 12 τραγούδια τα οποία κυρίω είναι διασκευέ από τραγούδια που έχουν πει άλλοι. Μόνο ένα νομίζω είναι από αυτό που έχουμε ακούσει με τη φωνή του ο Κουρσάρο, τα υπόλοιπα όλα είναι διαφορετικά. Ο δίσκο ανοίγει με μία έκπληξη. Ένα τραγούδι του Γιάννη Πανού, το οποίο τερμινεύει ντουέτο μαζί με την Αντάσσα Μποφίλιο. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει ανέβει στο Spotify, δεν υπάρχει εκεί δηλαδή. Ε, Ωραίο δίσκο αυτό, ο οποίο αξίζει να τον έχει κανεί στα χέρια του εμείς βλέπετε δεν χάνουμε ευκαιρία ακόμα και στι συναυλίες να παίρνουμε συντή και δίσκους άμα έχεις την τρέλα θα την έχεις και το 23 και το 24 και όσο πάει σαν με κοιτάς αυτό το τραγούδι που έχουμε ακούσει και έχουμε αγαπήσει με το Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου ακούστε το εδώ έτσι όπως το τραγούδισε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου μαζί με την Εθάστα Εμποφίλιο σαν με κοιτάς, για να δούμε Τα μάτια σου φωτιά Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά Λιώνω σαν φλούγα την αυγή σαν με κοιτά Με βαθιά με στα μαύρια τη τα νερά σαν με κρατά. Μη μου μιλά, νιώσε τα στήθη μου, τους του χτύπου τη καρδιά. Με στην παλάμη μου θορυγού τη να μ' αγαπά, να μ' αγαπά, να μ' αγαπά. Και σ' αγαπώ, Και σ αγαπώ. Δεν, δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Να πω. Το καλοκαίρι, αυτό θα σβήσω. Θα σβήσω να χαθώ πάσε μαπλά, να, σ αγαπώ, να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ Σαν με κοιτά! ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά Σαν με και κι εγώ είμαι μέσα στη δική σου τη ματιά Σαν με κοιτάς, Λιώνω σαν φλόγα Την αυγή σαν, σαν με κοιτάς Παλή ενδιαφέρον και αυτό ήθελα να τα ακούσουμε στην επόψη μας βραδιά Αυτό το ντουέτο του Βασίλη Παπακοσταντίνου Με την Ατάσα Μποφίλλου. Επιστρέφουμε στο Φίβιδε Λιβοριά Και στο σάουντρακ της ε, τηλεοπτικής σειράς Σέρες Για να ακούσουμε και ένα τραγούδι αυτή τη φορά το τραγούδι με τίτλο «Gospel». Από μικρός πιστεύω πως αυτό υπάρχει. Από μικρός πιστεύω ότι ναι. από την ταινία από τη τηλεοπτική σειρά του Γιώργου Καποτζίδη από τις ΣΕΡΕΣ που κυκλοφόρησε λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Θα επιστρέψουμε τώρα στο δίσκο που ξεχωρίσαμε ως τον καλύτερο κατά τη γνώμη μας με παρτενέρ της Ελλήνη και θα ακούσουμε αυτή τη φορά τον Γιώργο Μίχα που είναι και ο δημιουργός που έγραψε τα τραγούδια μαζί με την Τζόρτζια ξανά να τραγουδούν μια τελευταία φορά. Ένας που πραγματικά αν δεν τον έχετε ανακαλύψει τη χρονιά που μας πέρασε θα είναι εδώ παρέα μας και να μας κάνει παρέα πολλές ακόμα χρονιές. Μαζί σου να ταξίδευα μια τελευταία φορά Όνειροι και δίνες τον ανέμο. Να ξεψυχάω σαν χυμάρες στην άκρη θαλασκιά Πάνω στις έρνες κουπαστές, όνειρο τσακισμένο Μαζί σου να μια τελευταία φορά Πάνω στις έρνες κουπαστές, όνειροι τσακισμένο Bazuj do tak si dół να επιστρέψουμε μέχρι να τελειώσει η επόμενη βραδιά στον δίσκο που ξεχωρίσαμε ω τον καλύτερο τη χρονιά. Προ το παρόν, πάμε στον Νίκο Πλατήραχο, ο οποίο έχει γράψει πάρα πολλέ μουσικέ για θέατρο, κινηματογράφο και τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί και δίσκου πολύ ενδιαφέροντε. Έτσι, με συνδυάζει πάρα πολύ ωραία το ελληνικό, το λαϊκό, το ευρωπαϊκό, στον ήχο του. Ο Δημήτρη Λέντζο έγραψε του τείχου και έχουμε συμμετοχή από αρκετού τραγουδιστέ. Ο τίτλος του δίσκου λέγεται Η Μεγάλη Διαδήλωση του Ενός Από τα τραγούδια του δίσκου Διάλεξα να ακούσουμε τη Βίγη Καρατζόγλου Στη Βόλτα Που μου άρεσε πολύ Ωραίος δίσκος Και αυτός. Από όλα από αυτά που κυκλοφόρησαν Δυστυχώς δεν ακούστηκαν πολύ με τα διόφωνα πλέον Τα συμβατικά επιλέγουν να παίξουν Τα γνωστά παλιά τραγούδια Δοκιμασμένα που τα ξέρουμε όλοι Και πλέον τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά δεν ακούγονται πολλές κυκλοφορίες. Μπορεί να έχουμε περισσότερους τρόπους για να ακούμε τα τραγούδια, με τα YouTube και τις πλατφόρμες, αλλά και που υπάρχουν πρέπει κάποιος με έναν τρόπο να τα αναζητήσει για να μπορέσει να τα ακούσει. Νομίζω ότι αξίζει να του δίνουμε ευκαιρίε σε τέτοιου δίσκους και τέτοια τραγούδια. Η Βόλτα. Ας τα ακούσουμε απόψε. Πόσο το πεθύμησα Κι είχα απαιτήσεις λίγες Μόνο αυτό σου ζήτησα Να πηγαίναμε μικίνες Στην επίδαυρο μαζί Μες τις ομορφιές εκείνες Που ομορφαίνουν τη ζωή Και, και στον ώμο να γέρνω να σου λέω σ' αγαπώ. Μόνο αυτό μου έχει λύψει μια μονάχα εκδρομή. Μια κρογιαλιά, μια δύση και ένα το φιλί. Θα να πιού την πρόκειται να απαγγελούμε ρε, Σου πασαντρελή σε θέλω και μακριά σου δεν μπορώ Παίζει η θαλασσά το τσέλο, χάρισε μου το χώρο, Παίζει η θαλασσά το τσέλο, χάρισε μου το χώρο. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε αν το αναζητήσετε στο YouTube ας πούμε, θα δείτε ότι έχει 200, βλέπω τώρα, 38 views Το λέω απλά έτσι για την ιστορία σκεφτούμε πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που προβάλλονται πάρα πολύ και δεκάδες δούμε, το που κυκλοφορούν και πόσο άδικο είναι για κάποιες άλλες δουλειέ να μην μπορούν να ακουστούν και νομίζω στην εποχή του το ραδιόφωνο της παλιότερες εποχής παλιότερο, παρόλο που ήταν λιγότερα έχανε πιο ας το μπορούσε να ακούσει κανείς πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που τώρα που έχουμε πολλά ραδιόφωνα και πολλές πλατφόρμες ε, δηλαδή ακούμε πολύ λιγότερα το επόμενο επίση που θα ακούσουμε παρότι έχει τραγουδιστεί τον Κόρστα Μακεδόνα ο οποίος άλεξε την βραδιά μα, αλλά είχε ένα από τα πιο ωραία τραγουδία της χρονιά. Η μουσική είναι του Γιάννη Ζουγανέλη, στοίχη του Ισακ Σούση, κυκλοφόρησε ένα δίσκο με τίτλο Μαύρο Μαρκαδόρος» πολύ συλλεκτικό από πλευρά τραγουδιστών που συμμετέχουν, και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Δημητριάδη, η Λαμπρινί Καλακόστα, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Σιδόρα Σιδέρη, η σύζυγο του Ζουγανέλη και ο Αλέξανδρος Χατζή, μετά από αρκετό καιρό επανεφανίζεται Εκεί ο Μακώστα Μακεδόνα ερμηνεύει ένα από τα πιο ωραία που ακούσαμε την προηγούμενη χρονιά. Και από τα πιο ωραία που έχει γράψει ο Γιάννη Ζουγανέλη, μάλλον πρέπει να είναι, το τραγούδι έγινε η Αγάπη Δίκη. Και αυτό βέβαια ε, βλέπω ότι από την ημερομηνία κυκλοφορία του, α το πούμε, έχει μέσα σε ένα περίπου διάστημα ενό μήνα γύρω στα 700. Βλέπω βιού. Που σημαίνει ότι δεν έχει ακουστεί όπω θα το άξιζε ενδεχομένω. Ελπίζουμε στην πορεία κάποια από αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια να βρουν το δρόμο του. Και να ακουστούν περισσότερο Να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες Να ακούμε καινούργια πράγματα που συμβαίνουν ενδιαφέροντα Έγινε η αγάπη δίκη Για ακούστε τι ωραίο τραγούδι αυτό Τι που σ' αγαπούνε μέχρι να σε συγχαθούνε από πίσω σου θα τρέξουν και στο τέλος θα τα παίξουν Μόνο εγώ θα σε μισήσω και γι' αυτό μην κάνεις πίσω ούτε χάδια ούτε φιλία μια ξέρει η σοπαλία. Κράτα τα μαχαίρια Ακωνισμένα Σαμπουλιά φυλακισμένα Τίποτα δε μας Είναι αγάπη δίκη Όλοι όσοι με γνωρίσουν, Δε φοβούνται ούτε ελπίζουν το συμφέρον τους κοιτάνε κι όπως έρχονται έτσι πάνε. Μόνο εσύ θα σταματήσεις κι όλα θα μου τα ζητήσει, όλα θα τα αντιστρέψεις και ποτέ δε θα επιστρέψει πράτα τα μαχαίρια ακονισμένα τα μαχαίρια σου για μένα μόνο τότε εγώ θα ζήσω με το χθες ότα ίσο. Πω πάν' όλα τα σημάδια δεν θα'χω άλλα βράδια Να σκεφτώ να αποφασίσω Σκότωσέ με για να ζήσω Κράτησε τα ταμαχέρια Κι έλα κόψε μου τα χέρια Που πουλάνε και αγοράζουν Αλλά πουθενά δεν βγάζουν Τα τα μασέρια ακονίσμενα, τα μαχαίρια σου για μένα, για μάθε να σ' αγαπήσω, χτύπα και μιγά. Πίσω. Κράτα τα μαχαίρια αγωνισμένα σαν πουλιά φυλακισμένα τίποτα δε μας ανοίγει έγινε η αγάπη δίκη Ένα τέλειο τραγούδι αυτό ήταν που μόλις ακούσαμε Από τα καλύτερα της χρονιάς Και είναι από τα πιο ωραία του Κώστα Μακεδόνα νομίζω Το έγινε η αγάπη δίκη Και πάμε σε έναν άλλο πολύ ωραίο δίσκο Από έναν από τους Χαΐνιδες Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης Κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο Εδώ έχουμε κριτές συμμετοχέ. Πολυσυλλεκτικό από, από τραγουδιστέ. Είναι ίσω ο καλύτερη του ε, δουλειά προσωπική εκτό των Χαϊνιδών. Και εδώ υπάρχει και ένα τραγούδι συμμετοχή του Μίλτο Πασχαλίδη, ο οποίο ήταν έτσι κι αλλιώ, ξεκίνησε ω μέλο των Χαϊνιδών. Και έτσι τραγουδάει ένα τα πιο ωραία τραγούδια του δίσκου και τη χρονιά. Είπαμε η χρονιά για τον Πασχαλίδη ήταν πάρα πολύ ωραία. Είτε συμμετείχε σε δίσκους είτε στα live του, είτε στι προσωπικέ του δουλειέ. Εδώ μα τραγουδάει τον Ινδιάνο. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια της χρονιάς Η μουσική του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη Και η στίχη του Κώστα Λουκπάκη Για να ακούσουμε και αυτό τον Ινδιάνο Το δικό μας, τον πολύ δικό μας Ινδιάνο Φωτογραφία στο παλιό το πατρικό, στο σιρτάρι χρόνια τώρα ξεχασμένη Ήταν ένα Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζας αλλιωμένη Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε πολύ, με κοιτούσε με ένα βλέμμα σαν σφουγγάρι με παράπονο στα μάτια σαν να ήθελε να πει Μη με κλείνεις πάλι μέσα στο σιρτάρι. Στο πορτοφόλι να σακολούθω ακολουθώ πίστα Στο ταμπλό του αυτοκίνητου να μην τρέχεις Συντροφιά θα σου κρατάω όταν νιώθεις μοναξιά Όταν πίνεις θα σου λέω να προσέχεις Όταν χάνεσαι θα βγαίνω και θα παίζουμε κρυφτό Τα τσιγάρα θα σου κρύβω μην καπνίζεις. Όταν γίνεσαι κουρέλι και το ρίχνεις το πιοτο, Θα με εκεί να σου θυμίζω πόσο αξίζεις Πριν προλάβεις να μεθύσεις, να ξεφύγεις, να χαθείς Θα πηδώ και θα σου παίρνω το μπουκάλι Όταν χάνεσαι στις σκέψεις και ξανά τη θυμηθείς, Θα σου λέω σε χάσε τη βρες μια όταν γίνεσαι κομμάτια απ' το άγχο της δουλειάς μη θα λέω δεν αξίζει Το παιδί που με κρύβεις ζωντανό να το κρατάς για να ζήσεις τη ζωή να σου θυμίζει Μια παλιά φωτογραφία τη κρατώ σαν και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένα πιτσιρίκο που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε: όσα ακούσατε πριν λίγο, ένα τραγούδι που μα περιέχει όλου, κάτι από όλου εμά. Αυτό ο Ινδιάνο, του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, πολύ ωραίο τραγούδι τη χρονιά που μα πέρασε. Ακούστηκε περισσότερο γιατί βοηθάει εδώ βέβαια και ο τραγουδιστή όταν είναι πολύ αγαπημένο όπω ο Μιλτήλο Το ίδιο συνέβη και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, όπου τερμινεύει η Βιολέκτα Ήκαρη, μία από τι πολύ ιδιαίτερε τραγουδιστέ τη νέα γενιά. Και αυτό είχε καλύτερη τύχη. Ακούστηκε πολύ περισσότερο από ένα δίσκο πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο από τον Μετρονόμο Παραγωγή. Η μουσική είναι του Τάσου Γκρού. Μα έχει χαρίσει μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε ακούσει έτσι λαϊκά έντεχνα από την δεκαετία του 90 και μετά πάρα πολύ ωραία τραγούδια για το Μαναλού Λιδάκη έβγανε ένα δίσκο που είχε τίτλο Κιόλα όλα είναι αλλιώς τους στίχους έγραψε η Μαρία Τσιμικλή και τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύουν η Κατερίνα Σιάπαντα τη θυμόμαστε από εδώ και αρκετά χρόνια η Αργυρό Καπαρού η Μόρφο Τσαϊρέλη πολύ ιδιαίτερε και ωραίες τραγουδίστρε και η Βιολέτα Β το Δέντρο και το Ειδών είναι το τραγούδι που ξεχωρίσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ από αυτό το δίσκο του. Σε μουσική του Tassu Gros. Ένα δέντρο, στην αυλή του για να ανεβαίνει στα ψηλιά και σαν να ειδώνει στην κορφή του να ρίχνει χρώμα στη σιωπή του Την να τραγουδά Την να τραγουδά την καθ' θα να τραγουθά Την Έστρωνε φύλλα προς κεφάλι Και πέφτε για να κοιμηθεί Μες στον ήρω του μια Και μια ζωή γλυκιά στο στήθος του χέρι σου θυμίες στο στήθος του χέρι στο στήθος του χέρι σου θυμίες στο στήθος του χέρι σου θυμίες μια νύχτα άθικη σελήνη και γυνούρα νόσκρεμο ένα κελάει που σβήνει Πια δεν υπάρχει μυρισμός Τα εικόνα χάνει τη φωνή του Το δέντρο γίνεται πληγή Κλείνει τα μάτια στη κορφή του Και πέφτει ανάλαβη το δέντρο γίνεται πληγή Καταπληθήκε η Βιολέτα Ήκαρη. Νομίζω ότι θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα Και στο μέλλον από τη Φωνήθη Στην πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή Να πω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στο Βέλγιο Στους αγαπημένους μας εκεί Στη Χριστίνα, στο Θανάση, στο Γιώργο στον Κώστα, μια πολύ μεγάλη καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει αγαπημένου ανθρώπου όλο τον κόσμο και να σας ακούνε, βέβαια, να σας στείλουμε την καλησπέρα μας και να σας στείλουμε και το επόμενο τραγούδι στην παρέα. Το τραγούδι είναι ένα παλιότερο τραγούδι του Νίκο Γιώγαλα που ξανακυκλοφόρησε το 2023 ένα album με τίτλο Άλλε φωνέ. Εδώ συμμετέχουν στο Δίσκο Παπαδόπουλο, η Τζόρκια, ο Διονίη ο Περίδη και ο Γιώργο Νταλάρα, ο Έκανε το τραγούδι αυτό αγνώριστο. Πραγματικά είναι σε αστίγου και μουσική του Νίκο Γιώγαλα. Έχει τίτλο Στην Αγάπη. Το ακούγαμε ασταμάτητα, δηλαδή από όταν κυκλοφόρησε αυτό. Μπορώ να πω ότι ακούμε, είναι από αυτά που ακούσαμε περισσότερο τη χρονιά που μα πέρασε. Στο αυτοκίνητο, στι εκδρομέ μα, στα ταξίδια μα, στι βόλτε μα με φίλου. Και θα το στείλουμε λοιπόν στου πολύ αγαπημένου μα φίλου Χριστίνα, Θανάση, Γιώργο Κώστα, όσοι μα ακούτε δηλαδή, εκεί στο μακρινό και τόσο κοντινά μα Βέλγιο. Στην αγάπη, Γιώργος Λαλάγας. Ωτι πιο καλό θυμάμαι σε εκείνη το χωστό, κρυφτικά και μου πέπαμε Α να μένα γλίστρισα και μου πετάμε. Σε κρατάω να σου δω Θα παραδοθώ Κρυφτηκά και μου πέπαμε Άσε με να σου οδηγώ Λιστρίζα και μου πέναμε Σε κρατάω να σωθώ τα δικάση το γλυκό του βραδού εξακολουθεί τόσα χρόνια Γιώργος Νταλάρας να κάνει πολύ ωραία πράγματα πάμε σε έναν δίσκο που επίσης τον θεωρώ από τις πολύ ωραίες της χρονιά. για μένα ο δεύτερος καλύτερος μετά από το δίσκο του Γιώργου Μίχα το partner, με παρτενέρ της Ελλήνη ο δεύτερος είναι ένας δίσκος σε μουσική του Λουκά Θάνου και στίχους του Κωστή Παλαμά ποίημα του Κωστή Παλαμά τα οποία έγιναν τραγούδια τίτλος «Εκατό φωνές» Κωστή Παλαμά με τον βασικό τραγουδιστή τον Βασίλη Προδρόμο ένας από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της νεότερης γενιάς που κάνει εδώ έναν καταπληκτικό προσωπικό δίσκο Ελπίζω αυτός ο δίσκος στην πορεία των χρόνων να βρει το δρόμο της Το δρόμο του είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή από το label Sistron Δεν ακούστηκε πολύ Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα views μπορεί να έχουν τα τραγουδία από αυτό το δίσκο Δεν έχει καμιά σημασία, είναι ένα υπέροχο το οποίο εδώ είναι και περιμένει να το ανακαλύψουμε και να μπούμε στον κόσμο του. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το album, γιατί περνάει και η ώρα, έχουμε λίγο ακόμα, 12 λεπτά, και πολλά τραγούδια για να ακούσουμε. Και πρόσωπα και πράγματα. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το συγκεκριμένο δίσκο. Εκατό φωνέ, αναζητήστε το. Υπάρχει και στο Spotify, να τα ακούσετε με την ησυχία σα, είναι υπέροχο. Και πολύ ωραία φωνή ο Βασιλή Προδρόμου. Και πρόσωπα και πράγματα. πράγματα ένα ένα η νέη χερί κι οι παλιωμένοι αιώνες κι εσύ κι η θερια των αφρών των προφητών y Barsen τυρανων ή κεσάρον ή έθνον ή λεγεώνες από μακρέμα τα μεγαλομένα χαλασμί και συρίνες και γοργόνες. Η πατρίδα, ο σαγύρο Ξένα, τα περιβόλια Τα φιλιά Οι τριγώνες Αγάπη εσύ Ζωή μου Τα γραμμένα Όσα για μένα Φαντασίες Εικόνες. και πρόσωπα και πράγματα ένα-ένα χινέοι καιροί χιπαλιωμένοι αιώνες και χιθέρια των ναφρόν των προφητών και των υπαρθενώνε. Θαυμάσιο! Αναζητήστε το Λουκά Τάνο μουσική. Βασίλη Ποδρόμου τραγουδάει. Ε, 100 φωνέ ο δίσκο και πρόσωπα και πράγματα. Δεν χρειάζεται να σα πω πόσα views. Στο YouTube που το είδα. Κάμια 200, 240, κάτι. Δεν έχει καμία σημασία το πόσε χιλιάδε. Η ουσία είναι να ακούμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί και πολύ, αλλά αξίζει τον κόπο να του δώσουμε ευκαιρίε για δίθενε και τρίτε ακροάσει. Και ήρθαν εδώ για να μείνουν. Κάθε τραγούδι που ήρθε εδώ και ηχογραφείται, αυτονομείται και έχει να βρει τον δρόμο του. Μπορεί να μην τον βρει σήμερα και να τον βρει μετά από αρκετά χρόνια. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Περνάει η ώρα και έχω πολλά τραγούδια ακόμα. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε όμω το Σοκάρθι Μάλαμα με την Ιουλία Καραπατάκη που ήταν η χρονιά τη επίση. Μια πολύ ωραία χρονιά. το συνοδεύει συναυλίε. Συμμετέχει και στο δίσκο με Παρτενιέρ τη Ελλήνη που, όπω είπαμε, για μένα είναι ό,τι καλύτερο άκουσα τη χρονιά που μα πέρασε. Το άκουσα πάρα πολύ. Και το τραγούδι το συγκεκριμένο που λέει Μου κόβεται η ανάσα όταν μου χαμογελά. Πρέπει να είναι και το πρώτο τελευταίο αυτό. Να δούμε. Ο Γιώργος Μίχας έγραψε τη μουσική και τους στοίχους και τραγουδάει ο Σοκράτης Μάλλα μας, όπως είπαμε, με την Ιουλία Καραπατάκη. Τρακαρανέ τα μάτια μας Στις νύχτα στην αρένα Να φύγω από όλα ήθελα Και σκαλώσα σε σένα να φύγω από όλα ήθελα και εσκαλώσα σε σένα Μαλού κοιτά και προσφερνάς Την κυνηγάς και δε μου δίνεις πάσα Μου κόβεται ανάσα όταν μου χαμογελάς Στο βλέμμα σου βυθίζομαι στη δίνη σου Πάω και δε με τίποτα, ποιο και που πάω. Και δε με τίποτα, ποιο είμαι ούτε που πάω. Και δε με νοιάζει τίποτα, ποιο είμαι και και προσπερνάς, τι κυνηγάς και δε μου δίνεις πάσα που κόβε τη ανάσα όταν μου χαμογελάς. Και δε μου δίνεις πάσα που κόβε τη ανάσα όταν μου χαμογελά. Ανάσα, μου αυτά Και φτάσαμε στο τέλος αρκετά τραγουδία χρονιά απ' έξω Και αρκετοί δίσκοι Αλλά ε, Αυτά τουλάχιστον που χωρέσαν Στο δύο νομίζω ότι άκησε τον κόπο να τα ακούσουμε Το Θανάση Παπακοσταντίνο Ας πούμε που δεν θα προλάβουμε Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχει το κοινό του και τον ακολουθεί Ακούσαμε και λίγο άλλα πράγματα που δεν ακούγονται εύκολα. Για καληνύχτα, το τελευταίο τραγούδι Ασύλια από το Μίλτο Πασχαλίδη και πάλι. Ο οποίο είπαμε, νομίζω, μια υπέροχη χρονιά για το Μίλτο Πασχαλίδη. Από το δίσκο με τον Χρήστο Λεοντί, το ήθελα κάτι να σου πω. Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Είναι σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Ένα ποιητή ακόμα απόψε. Μετά το Κωστή Παλαμά. Το τραγούδι αυτό έχει πρωτογραφηθεί το 2011 πάλι σε μουσική του Χρήστο Λεοντί. Αλλά εδώ νομίζω ότι ο Μπλήτρη Πασκαλίδη δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία. Είναι το τελευταίο τραγούδι του δίσκου. Είναι το τραγούδι, ήθελα κάτι να σου πω. Το ερμηνεύει τον, λέει, ο Λεοποιητή στην κόρη του. Να το στείλω κι εγώ στην Ανούλα αυτό. Παρότι που δεν ακούει την εκπομπή, δεν ακούει τα συγκεκριμένα πλέον τραγούδια η Ανούλα. Την είχαμε παρέα μας εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να τα ακούσει κάποια στιγμή στο μέλλον όμω. Ήθελα κάτι να σου πω. Είναι η καλή νύχτα μα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα τραγούδια και οι που διαλέξαμε από τη χρονιά που μας πέρασε, το 2023 να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και να ακούμε και να λέμε στα τραγούδια όπως είπαμε και στην αρχή, ναι, στα τραγούδια, ναι Την επόμενη εβδομάδα εφόσον θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε ετοιμάζουμε να αφιέρωμα στου Beatles κάτι άλλο δηλαδή για το επόμενο Σάββατο Στο παρόν, καληνύχτα, ήθελα κάτι να σου πω να σου πω και θα σου πω τώρα έτσι, εγώ στην Ανούλα και εσείς όπου θέλετε καλή νύχτα. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδίσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και εμένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού, με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν πως κοιτάζω μόνο εσένα πως δε βλέπω κοριτσάκι παρά μόνο εσένα <Κι> Όμως, κοίτα κοριτσάκι οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου στάμπες, στάμπες φως πάνω στο σακάκι μου πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου με στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου. Το παιδί μου που γελάει. Το παιδί μου. Στάμπε φως στην πόρτα μου. στάμπε φως στον αέρα και το συνεφάκι πέρα. Στο βουνό. Στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Με στα νερά του τραγούδι. Επνίξε το τραγούδι, Έμεινε μόνο το τραγούδι. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και εμένα Πες το τραγουδιστά! Επ! Τι έγινε! Τι λέει; Τι λέω! Είναι το τραγουδιστά! Γιατί πιέστο τραγουδιστά! Γιατί είμαστε στο Κοκτέιλ Radio. Επιλεγμένα Σάββατα στις 6 το απόγευμα. απόγευμα. Θεματικές εκπομπέ Με αληθινά τραγούδια. Σας περιμένουμε στην παρέα μας στις 6 το απόγευμα. Στο Κοκτέιλ Radio, Στο πέστο Τραγωδιστά. τραγουδιστά. το